Αρχικά σε έπιασαμε την 8η φορά. Μην βγάζει μόνο αυτού που πλέον σα την πρώτη φορά. Μην σε κρινιάρει. Δεν κρινιάζω. Α, εντάξει. Το, το, το, το είναι στι 9 μέρε να οι υπάλληλοι του να πηγαίνουν προ το πολυκατάστημα. Έλεγε τώρα θύμισε ένα βουλευτή του ποταμιού που θα. Ναι, τον ίάζω, το, το Α, Αυτό το μάλλον, δεν τους ξέρω. Μα το μεγάλο κατάστημα παίρνει πιο πολλά προϊόντα, έχει Τι να ε, το, το είναι μόνο που τα Ένα πελάτη και καλό. Ε, ναι, ναι, ένα πελάτη αυτό. δεν να πληρώνει Λέω τα πουτρνάκια που... του ΣΥΡΙΖΑ βρίζανε τόσα χρόνια, 40 χρόνια τα άλλα τα καρδιά διορίζανε. Αυτά τα πουτρνάκια πε του, υπογυμναστηριακό βγήκανε γιατί υποσχεθήκαν στον κόσμο ότι θα σταματήσουν τι μαφίε που κάναν οι άλλοι 40 χρόνια. Ναι, και γι' αυτό θα... βγήκανε, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν κιόλα. Είπανε κάτι για να βγουνε, βγήκανε, βγήκανε. Πάνε πίσω, θα το κάνουνε, αυτό είναι η συνέπεια. την του, βάζει τη μάνα του, βάζει πατέρα του, βάζει ρε και τα κορελό πε του κερατά που σε <σορίλιο> Γι' αυτό το λόγο το ψηφίσαμε. Κάτσε ρε παιδί, αν δεν βάλει ανθρώπου εμπιστοσύνη. Ποιον θα βάλει, του ξένου. Ρε, <σορίλιο> αν <σορίλιο> δεν απαντάει, αγκάθουν τα γάλα, δηλαδή. Εσύ, μια <σορίλιο> μέρα <σορίλιο> μπορεί <σορίλιο> να σου τύχει κάτι. <σορίλιο> να έχει βίχα, <σορίλιο> να έχει πυρετό. Θα δώσει το ταξί σε έναν τυχαίο. Θα σε έναν συγγενή που εμπιστεύεσαι, <σορίλιο> ένα φίλο. Για να μάθει, μακά, να μάθουν οι μακάκε που του ψηφίσανε, εγώ χαίρομαι, να πάρουν τα γκάλα μου. Γιατί όταν έλεγα για τον Σαμαρά, να τον αφήσετε να κάνει δουλειά, Θέλετε το σύνιζα και τα γκά μου τώρα.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 Ούτε τον καιρό δεν λέτε σωστά τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ακόμα και το καιρό ψέματα λέτε. Παιδί μου, τα εξάρχια έχουν αλλάξει τον καιρό έτσι για την αναρχία. Ε... Τα θερμόμετρα έχουν αλλάξει. Πέντε βαθμού έχει έξω. Πάνει και κολοτρίπονται πάνω στο θερμόμετρο. Λόγω αντισυμβατικότητα. Επειδή πιο θύμνο για τι δαλίκες Από τότε που απελευθερωθεί για τι δαλίκες Με τι ε... δαλίκες, τι δαλίκες που γυρνά. Σαν την ελλάδα ζωή με τυρανά. Αχ, μη με Θεανάς, πάψε να τριγυρνάς Αχ, έχουμε περάσει στο βελί, στο γαλάτσι, στο υπόγειο κάτω με τον Λεωνίδα το βελί Μη έκανα με τον Λεωνίδα Η Του, Του τραγούδαγε «Μην όπως ήσουνα τότε που σε είχα αγαπήσει» Μην όπως ήσουνα τότε που με αγάπησες και εσύ Μέσα στη σκέψη, την καρδιά και τον ήρωα τη αναμνήση Μελά μιλάν τότε χαμό με το ζαμπέλι να χωρεύει τη Ο ζαμπέλι σχόρευε τη λόγω νόμματο με το ζαμπέλι να χωρέβει τη φετέλη. Αν λέγω τον ζαμπέλικο, τα χώρε τζεμπελικό. Τέ μου λε οι τότε που από τότε που απελευθερωθήκατε. Δεν στην τα προϊόντα στα αράφια. Και πα στο σούπερ μάρκετ τώρα και με 10 ευρώ ψωρίζει όλο το σούπμάρκε. Τι όλο του πρωέκαλε. Γιατί μισκόταν να πάρει κανένα 12 ευρώ. Πλάτο. Καλώ την αλήθεια. Στην τα προϊόντα. Πούσελε απόρτο Σάρτρε! Πούσελε απόρρο Σάρτε! Άγαλμα! Θα σου Ελα, νεαρό! Ελά, τι είναι Εσύ είσαι και εγώ με Τι καλά, κοίτα σύμπτωση, Ναι, και... Εγώ δεν το περιμένω, θα γίνει αυτό. Να σο... Σε σε παιδιά, δεν το ζήκανε, Έκανα τον Πόσικο. Τον πόσυκο. Ναι. Ανά, να, να, δεν περνάνε αυτά σε μένα. Κι όμως περάσαν, είδε ξαναπήρε. Σε όλε τι περνάνε. Σα γκόμενα, έκανες, κι εσύ. Ναι. Λέγε, που... λοιπόν, ναι, καλά, για yeah, Λοιπόν, εσύ είσαι δικιός. Δε θέλω να βάλω τα πελά. Βάλε βάλε δεν πειράζει. Δε θέλω πάλι, να βάλω μπέλα. τα πελά. Είσαι φαντάλα τα τα πελά σε νόφτησε; Απλά σύμφωνος με το σύμφωνο. Πως φάνηκε; Τέλεια καταλάβα. Σωστά. Ας ας τα πούμε. Έλα ρε μαγκά τι κάνειε, θα κουλέψει και εσύ είμαι. Ποιο είσαι Έλα ρε, είναι Ποιο Που σε πέρα τηλέφωνο και σου πες το μπουζουκάκι Α, πόσο μου έχει λείψει αυτό το μπουζουκάκι, μια παινιά σου Ας πέξω τώρα. Α, το είσαι κοντά έτσι το πα Δευτέρα και τότε ευχαριστήθηκα ρε, του άφητε αδέστα του κούκκιδε Μπράβο ρε μακα. Στην τηλεόραση Δε, νε, Άρε, παιδί μου, τι παίζει ο Κάτσε να ρίξω σαρμάκι στο γυαλί, περίμενε. Άμα. Να γυρνάει, παιδιά, να γυρνάει. Του. Άρε, ντουμπάνι που ρίχνουν αργυλές. Άρα. Πολύ καλό, ευχαριστώ, ευχαριστώ. σε Αποκλειστικό, και... να είσαι παρέα εκεί. Ε, ναι, είμαι τη γυναίκα μου, βέβαια. Τα φιλιά μου στην Ευχαριστώ Τι κάνει αυτή, τι ζήλαι, χτυπάει, τι καστάνιε, ψάχνω να μου κανένα από τη Γυναίκα, Η γυναίκα. είναι τι ζήλαι, λογικά με στη ζυλία. Να Αποσταλάει, αγάπη μου, ψυχή μου. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα για αυτό το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 Που αν σε έβλεπε τώρα, θα αντρεπόταν για το λογαριασμό σου. Αλλά τέλο πάντων. Μπράβο, ή η καλύτερη περίπτωση θα είχε πάρει προφυλακτικό ή θα τελειώνει έξω. Τώρα βγει εσύ. Και αυτό που ήθελα να σου πω, το πάρα πολύ άσχημο που βλέπω είναι ότι με αυτό που έχει κάνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία απομακρύνεται και από την αριστερά και από την πολιτική. Δηλαδή όλοι πιστέψανε κάτι και μετά από αυτό, ξέρει, λένε τώρα όλοι το ίδιο. Είναι και τα κλασικά. Είναι πάρα πολύ άσυμο. Η εκπομπή του Ποστόλη θα έλεγα και τον. Εδώ καλά τον... πήρα το Ποστόλη ο ίδιο, παρακαλώ, λέγεται. Πάντως συγχαρητήρια, μπράβο, καλά κάνει και άκουσε τη δασκάλα. Πρέπει να την ακούμε τη δασκάλα, διότι <σομίλιο> μεγαλώνει παιδιά φτωχών τρόπων. τρόπο. <σομίλιο> και πρέπει το, να το δημοσιοποιήσουμε το θέμα με τη θέρμανση. Μ' αρέσει το χυμό σου, καλά κάρες και τα λε χοντρά σε όλου. <σομίλιο> σε παρακολουθώ πάντω συνεχώ, τακτικά. Να σε καλά κι εσύ για να μα uh, τα λε όπω πρέπει να τα λε. No sé qué te Με το μικρό, άκου να σου πω τώρα για τον πιτσιρικό. Ποιο πιτσιρικό, Αυτό το σχοινά πώ τον λένε. ράπερ. Το ο 9 δεν του έκατσε, ήταν με το πασό. Το σπίτι του χάρανε του Πρωτόπαπα, Κέντρο, κανονικά. Του χάρανε μνημόνιο και τη αλαργάρουν με λαφρά ποιματάκια. Προκλήσανε και εμφανιστήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτιο του 12. Από εκεί και μετά αναρριχηθήκαν σαν τα σκουλίκια. Όλοι του. Και δεν την έφτιαξε δουλειά με του γνωρισμού, ο, ο μικρό, η μαμά του έκανε. Η οποία αν παραιτηθεί και βουλευτή από την ΑΛΠ Αθηνών, θα είναι και βουλευτή να... Περαστικά μας, πασοκοποίηση κανονικά του ΣΥΡΙΖΑ και με τον νόμο.